Όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. ένος ενό Αγρινιώτου Επιστολή Πρώτη Αγρίνη 1η Μαου 1866 Αξιότιμε κύριε εκδότα της αυγή. Το όνομά μου είναι Σουρλής. Κατοικώ εις το Αγρίνι, κοντά εις των ποταμών, και είμαι συνδρομητής εις την αξιόλογον Αυγήν σας. Όταν ήμιν νέος, ή πήγα εις την Πάδοβαν να σπουδάσω ιατρική. Και έπειτα επέστρεψα εδώ, όπου είπαν και κατοικώ 37 χρόνους. Άλλο Θεό δεν μου εχάρισεν ούτε αρόστους ούτε τέκνα. Προ χρόνων μου επήρε και την γυναίκα μου και, διαναμίμενο αβασάνιστος, μου έστειλε στον των της έναν οξύν ραυματισμόν, ώστες με άφησε παραλυτικών. Τώρα περιπατώ με δεκανίκια. Επειδή όμως είμαι ευλαβής άνθρωπος, ευχαριστώ καθημέραν τον Πανάγαθον Θεόν, ο οποίος με κούτσανε, Διαναφτάσω ίσω ίσως αργότερα εις την τελευταία μου κατοικία. Μόνη διασκέδασης μου έμεινε το χωράφι μου, το οποίον με τρέφει, η εφημερίδα σα και η βιβλιοθήκη μου. Μέσα εις αυτήν έχω, κατά την συνήθεια των ιατρών όσοι ασπούδασαν στην Πάδοβαν, περισσοτέρους ποιητάς, συγγραφείς και φιλοσόφους παρά ιατρούς. Τον Όμηρον, τον Πλάτωνα, τον Δάντε και τον Βυργίλιον, τους οποίους θαυμάζω και σέβομαι ως ιερά πράγματα και δια τούτο ποτέ δεν τους ανοίγω, και εκτός αυτών των Κάτουλων, των Τασόνιν, των Μπάιρων και τους άλλους μικροτέρους, των οποίων την συναναστροφήν προτιμώ από τα ομιλίε των φίλων μου αγρινιωτών, ίτινες δια τούτο με ονόμασαν μισάνθρωπον Αλλά αυτή είναι μαύρη συκοφαντία, διότι εξ τόσον πολύ αγαπώ τους ανθρώπους, ώστε αν είχα χρήματα ή τουλάχιστον ποδάρια, ουδέ στιγμήν θα έμενα εις το αγρίνι. Αλλά αφήσω με τους αγρινιώτας και ας επανέλθω μεν εις προκείμενο. Σας έλεγα λοιπόν αξιότιμε, κυρία Εκδότα, ότι έχω μίαν καλήν βιβλιοθήκη και των περισσότερων καιρών μου περνώ με τα βιβλία μου. Την άνοιξη, όταν ο ήλιος είναι ευχάριστος, διαβάζω εις το δώμα τη μου. Το καλοκαίρι όπου οι ακτίνες του καίουν, καταφεύγω υπό την σκιά μιας γραίας πλατάνου, τις οποίες τα περιτά κλαδιά με ζεσταίνουν τον χειμώνα, ώστε το δένδρον τούτο μου δίδει κατά τα περιστάσει, δροσιάν ή ζέστην, καθώς το φύσημα του εσωπίου σατήρου. Όλα τα ανωτέρω, σας ανέφερα, κυρία Εκδότα, δια να σας αποδείξω ότι, αν και ονομάζομαι σουρλή και κατοικώ εις το Αγρίνη, είμαι άνθρωπος διαβασμένος. Εις κατασταση να κρίνω περιγραμμάτων καλύτερα ίσως από πολλούς δημοσιογράφους και λογίους της πρωτεύούση σας, οι οποίοι γράφοντες και διδάσκοντες από το πρωί το βράδυ για να κερδίσουν το ψωμί των, δεν ευρίσκουν καιρόν να ανοίξουν βιβλίων. Και ως εκ τούτου, αλλά το πρωί μειών μου καταντά πολύ μακρύ, ενώ ο τόπος σας είναι μετρημένος. Με τα σωστά μου λοιπόν έρχομαι στο προκείμενο. Ένας κάποιο φίλος μου, κάτοικος Αθηνών, στον οποίο είχα στείλει μερικά σοκάδας ξανθών καπνών του Αγρινίου, μου έστειλε ενός αντάλλαγμα εν νεοφανές βιβλίων επιγραφόμενων Πάπησα Ιωάννα και τυπωμένων εις τα αξιότιμα πιεστήρια σας. Θέλον δε και να μου δείξει πόσον πολύτιμον ήτο το δώρο του, ότι δηλαδή ο καπνός μου ήτο καλοπληρωμένος, είχε περιτυλίξει το βιβλίο εις ένα σωρό εφημερίδας χάρτην, α εθνοφύλακα, ομόνιαν, βυζαντίδα, χρυσαλίδα κτλ, κτλ εοπίε το εσύστενον ως εφιέστατον, λίαν κακόήθες, χαριτόβρητον, βορβορόδες, πολυμαθέστατον, κακόσχολον, θελκτικότατον, αϊδές, αξιάγαστον, ατιμωτικόν και ένα σωρόν άλλα επίθετα τα οποία μάλλωναν το ένα με το άλλο. Μέσα εις των φάκελων ευρίσκεται και μία του Σεβασμιωτά του Επισκόπου Καριστίας Μακαρίου τη με την ιδιάζουσαν εις καλογύρου καλογύρους Ευαγγελικήν ονόμαζε τον συγγραφέα όργανον του Σατανά και Κακούργων το δε βιβλίον, λιμώδες, φθοροποιών έχι διναν ικανήν ολόκληρο νικίαν να δηλητηριάσει κτλ. Εκτό Εκτός αυτής, υπήρχε και άλλη εγκύκλειος φέρουσα τας υπογραφάς των πέντε μελών της Συ την οποίαν ναι εδιάβασαν και στα τας απαγορεύοντα απαγορεύοντες εις πιστούς την ανάγνωση του βλασφήμου συγκράμματος, δια να μην ηθικός και σωματικός. Όλα τα αυτά, να σας είπω την αλήθεια, εκέντησαν την περίαργειά μου, και αφού πολύ νόραν επονοκεφάλισα δια να συμβιβάσω τους τόσους επένους και τα τόσα ύβρις, το τόσον λιβάνι και την τόσον λάσπιν, τα οποία, «Ο τύπος και η Εκκλησία έχησαν επάνω εις αυτό το βιβλίο», απεφάσισα να το διαβάσω και εγώ, δια να γνώμην με τα ειδικά μου μάτια και την ειδική μου κρίση. Η ανάγνωσις είναι ίσως αμαρτία μετά την απαγόρευση της Εκκλησίας. Αλλά αν εγώ από περιέργεια ως η πρώτη μας μητέρα, το αμάρτημα ας είναι τον Άγιο Καριστίας, ο οποίος με έφερε πειρασμόν. Αν έγινα εγώ όφη ώστις με υπάτησε με τας μακράς σπήρας του καλογυρικών επιθέτων. Ανέγνωσα λοιπόν κι εγώ την Πάπησαν, και έρχομαι, αν μου συγχωρείτε, να σας είπω όχι περί του βιβλίου τούτου, αλλά περί της ηθικής εν γέννη και την ειδική μου γνώμη, ή μάλλον την γνώμη της βιβλιοθήκης μου. Πολάκης εθαύμασα, κύριε Εκδότα, την σοφίαν και ακόμη περισσότερον το θάρρο των λογίων, και προπάντων των εφημεριδογράφων της πρωτεβούσης σας οι οποίοι χωρίς ανάγκη άλλου βοηθήματος όσα λέγουν τα λαμβάνουν από την πάνσωφων κεφαλήντων Ομιλούν περί ιστορίας χωρίς να φέρουν ούτε μίαν μαρτύρια περί συντάγματος και πολιτείας σκοριών και θανατικής ποινής ηθικότητος και φιλολογίας χωρίς ποτέ να καταδεχθούν να εξετάσουν αν και άλλοι διατίου του είδους πράγματα Προμερικών μηνών ανεφέρετε με θαυμασμόν και απορίαν στην την αξιότιμον εφημερίδα σας, ότι ένας κάποιος κάπα ηγόπουλος, εμπνευστή υποπνεύματο Αγίου, κατόρθωσε να ανασκευάσει τον Ρενάν χωρίς να ειξεύρει γαλλικά. Το πράγμα είναι καθεαυτό αξιοθαύμαστον, δεν λέγω το εναντίον, αλλά πολύ πλέον αξιοθαύμαστα είναι ο θαυμασμός και η απορία σας, διότι τόσον πολλούς ρηγοπούλους, βλέπετε καθημέραν, ώστε έπρεπε να είστε προκερού συνηθισμένοι ει τι αυτά θαύματα. Ο παραμικρός των εφημεριδογράφων σα είναι ει το είδο του θεόπνευστο προφήτη, ομιλών και αποφασίζων περί πραγμάτων τα οποία ποτέ δεν έμαθε. Δεν ενθυμούμε ποιο φιλόσοφο έλεγεν ει του κατοίκου τη πρωτεύουση σα: Ω Αθήνα, πρώτη χώρα, τη γαδάρου στρέφει τώρα. Αλλά το δύστυχον αυτό δεν μου φαίνεται σωστό, πρώτον διότι δεν πρέπει να υβρίζομαιν κανένα και δεύτερον διότι αντίγα δάρου, έπρεπε ο ποιητής, να είπε προφήτης θεοπνεύστους ανθρώπους, ικανούς να ομιλήσουν περί όλων των γνωστών πραγμάτων και πολλών άλλων ακόμη, κατόχους πάσης σοφίας, χωρίς να υποπέσουν ή στο να μασίσουν των απειγορευμένων της γνώσεως καρπών. Το κάτε με, τους ανθρώπους τούτους τους σέβομαι, τους μακαρίζω, τους θαυμάζω ως σπάνια και περίεργα πλάσματα», τον οποίον το είδος εχάθη από όλα τα μέρη του κόσμου και σώζεται ή μόνη την Ελλάδα. Αλλά να τους μιμηθώ, ούτε δύναμε, ούτε τολμώ. Καθώς δεν μπορώ να περιπατήσω χωρίς δεκανίκια, ούτω και χωρίς βιβλία, αδύνατον μου είναι να συλλογιστώ. Πριν αποφασίσω να ύπο την γνώμη μου περί οποιοδήποτε θέλω να εξεύρω τι εστοχάζονται περί αυτού ο Αριστοτέλης, ο Καντ και ο Έγελ, αν είναι το πράγμα φιλοσοφικών ο Άγιος Βασίλειος, ο λούθυρο και ο Ρενάν, αν πρόκειται περί θεολογίας, ο Αθήνεος και ο Βατέλ, αν είναι ο λόγος περί μαγειρικής. Ο τρόπος αυτός, μου φαίνεται ο φρονιμότερος και ο ασφαλέστερος για τους ανθρώπους, εις τους οποίους δεν εχάρισαν ο Θεός, παρά μόνο μυελών και βιβλία. Ο δε άλλος τρόπος, να λέγει δηλαδή ο καθίστην γνώμη του, χωρίς να φροντίζει περί του τι είπαν οι άλλοι, αρμόζει η μεγαλοφία και η τρέλα, κατά την γνώμη πολλών φυσιολόγων, είναι αδελφέ και ως έχουν τα ίδια προνόμια. Λέγουν ό,τι θέλουν και αποφάσιστον είναι χρησμοί πυθίες, οι οποία καθώς διηγούνται πολυαρχαίοι, έπασχε και εκείνη από εν τρέλας όταν εχρησμοδότη. Αλλά οπωσδήποτε, όσον μεγάλα και ανυποθέσωμεν τα προνόμια των μεγαλοφιών ανθρώπων και των τρελών, νομίζω ουχήτων, συγχω ότι πολλοί των συναδέλφων σα, ομιλούντε περί ηθική, εξεπίδησαν ολίγων τα όρια τη συγχωρημένη πρωτοτυπία. Ούτω παραδείγματο χάριν, ο Χάρτη, αφού ανήψωσαν έω τα άστρα την ευφυία, την γλαφυρότητα, την ατικήν χάριν και τα άλλα προτερήματα του συγγραφέα τη Ιωάννα, κατηγορεί έπειτα αυτόν, διότι εισήγαγεν στην Ελλάδα τον άσεμον ο των φράγκων, του οποίου ιδρυτέ είναι, κατά τον Χάρτη, ο Πυρών και ο Παρνί ενώ οι άνθρωποι αυτοί ήσαν αποθαμένοι προπολού όταν ο ουγγό και η σύντροφή του εφευρήκαν των ρομαντισμό. Παρακάτω ευρίσκομεν ότι ο Ναπολέον εκάλινε την δύναμη της ελευθερίας και επιτέλους φαντάζεται ο αρθρογράφος τον συγγραφέα γελώντα εις την ανάγνωση του άρθρου του. Τούτο δεν δυσκολεύομαι να το πιστεύσω εκτό αν πάσχει ο κύριος Ροήδης από χρονική υποχονδρία. Μετά τον, Χάρτιν, τον εθνοφύλακα ο οποίο εύχεται να επανέλθει η Εκκλησία ει την εποχή των μαρτύρων. Τούτο το νομίζω όπωσούν δυσκολοκατόρθωτον. Πιστεύω ακόμη ότι αν επρότειναν ει τον συντάκτην κύριων Αναγνωστόπουλων να τον κάμουν μάρτυρα, να τον βράσουν δηλαδή, να τον σουβλήσουν ή να τον τηγανίσουν, ήθελαν οι πει όχι. Κατ' ο ίδιο Αρθρογράφο βεβαιώνει ότι ενεότερε κοινωνίε έστρεψαν τα νότα μεταυδελιχμία ει πάσαν αντιχριστιανική ιδέα. Άμποτε να είτο το τούτο αλήθεια. Αλλά κατά δυστυχία, ενεώτερε κοινωνία... εξαντλούν 17 εκδόσει του Ρενάν και εάντίθρησκε φωνέτων είναι τόσο δυνατέ, ώστε ακούονται έως ει το Ανέχνωσα τα άρθρα τη Αυγή σα. Ο συντάκτη λέγει ότι η Ιωάννα έχει το προτέρημα να τον κρατεί ώρα ολοκλήρου επ' αυτή, να εκμυζήσει τα πολλά θέλη Και παρακάτω ότι είναι «βορβορόδες και αϊδές». Εδώ αυτέ οι φράσεις δεν σας φαίνονται ολίγον αντιφατικέ. Ένας άλλος δημοσιογράφος συγχίζει τον αρχαίον φιλόσοφον Πύρωνα, τον οποίο αναφέρει ο συγγραφεύς, με τον Γάλλον ποιητή Πυρών, πιστεύον φαίνεται εις την μετεμψύχωση. Άλλος πάλιν, αλλά αγρινιώτη και απλώτης είναι τον ακάθιμε να θαυμάζω τας πρωτοτυπίας των δημοσιογράφων σα. Αυτό σχεδόν πράγμα, ως αν την αλμύρα τη θαλάσση, τα βόδια ότι έχουν κέρατα ή τα πτερά των πουλιών. Ο καθή θα με επερίπαιζε δια την ανακάλυψη και θα είχε δίκαιο. Μίαν μόνη συμβουλή θα μου συγχωρήσετε, κύριε εκδότα, να δώσω ει του συναδέλφου σα, την οποία αν ακολουθήσουν θα γίνουν άτρωτοι όσο αχηλεύσει. Η συνταγή είναι εύκολο. Συνίσταται ει το να αποφεύγουν ω πονηρού κοπέλου τα γεγονότα και τα κύρια ονόματα να μην ταράτουν την ησυχία του Πύρονος του Πυρών και Βοναπάρτε αλλά να μιμούνται το καλό παράδειγμα της Αληθείας ή της Επίνεσε την Ιωάνναν δια το άσπρο της χαρτί και το βαθύ μελάνι. Όταν δε θέλουν να κατηγορήσουν τότε να λαμβάνουν ως πρότυπον και υπογραμμών τον Άγιο Καριστίας ώστις με ευαγγελική πραότητα δεν ονόμασε τον συγγραφέα τη παπίση, παρά μόνον όργανον του Σατανά έχειδνα, κούργων ή των αξιότιμο συντάκτην του Ανατολικού Αστέρο, κυρίων Καλαπόδιν, Καλαποδάκιν, δεν ενθυμούμε καλά το όνομά του, ο οποίο ονόμασε το βιβλίο Ατιμωτικών. Και επειδή έτυχε περί Καλαποδίων ο λόγο, ταύτα με εφήμισαν τα υποδήματα. Την φράση δηλαδή ενό φίλου μου, ω τη το προχθέ ει το καφενείον του Σπυροπούλου, ότι ο ωφελιμότερο τρόπο να μεταχειρίζονται μερικοί άνθρωποι το μελάνητον θα ήταν αν με αυτό τα υποδήματά του. Άλλη επιστολή μου κατά πολύ εκτεταμένη, ενώ η στήλε τη εφημερίδο σα είναι δωρικού ρυθμού, ήγουν κοντέ και δυσανάλογοι με την γεροντική μου πολυλογία. Αφήνουν λοιπόν διάλειμ φορά την εξακολούθηση ή μάλλον την αρχήν των όσα είχα να σα πω περί σα παρακαλώ να με πιστεύετε πρόθυμον δούλων και συνδρομητή σα. Διονύσιον Σουρλίν. Στοιχεία για την Αγορά Χαλκού.